Στον κύριο Κοντογιώργη, το πρώτο πρώτο του παντού παραδείγματος ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος έχει ειλικρινή πατριωτικό και εθνικά κοφτερό λόγο. Τι κάνετε κύριε Καθηγητά, καλή σας μέρα. Καλά, εσείς τι κάνετε. Δίπλα μου έχετε και, και τον κύριο Όθερο Γιακοβίδη. Την καλημέρα μου. Είπα να το φέρω εδώ δίπλα, να σας τον έθω από κοντά. Καλά κάνετε, είναι αγαπητός. Ε, τι γίνεται κύριε Κοντογιώργη, θα θέλω λίγο να ακούσετε. Τον κύριο Βενιζέλο μόνο ένα μισό λεπτάκι τι έλεγε το 2009 σε ευρωεκλογές για να πούμε μετά οι συζητήσεις. Γιατί, εξέρετε, το πουσούνι το δικό μου δεν μ' αρέσει να με δουλεύουν. Για λίγο να πούσουμε. Πρόκειται για μια μεγάλη και καταρή νίκη του ΠΑΣΟΚ, όπως και αν διαβάσει κανείς τα ρυθμιτικά δεδομένα. Πρόκειται για μια νίκη που προϊονίζεται αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ, στις βουλευτικές εκλογές. Έτσι, θέμα εκλογών. Ναι, εκλογών. Α, Το παγιδευτείλαιο ζήτημα, ζήτημα εκλογών τίθεται εκ των πραγμάτων. Το Πασούκ είχε ζητήσει την διεξαγωγή εκλογών πολύ πριν τι ευρωεκλογέ. Είχε ζητήσει την καθόπονη διεξαγωγή ευρωεκλογών και εθνικών κρατικών εκλογών. Είναι προφανέ ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει την ουσιαστική νομιμοποίηση που απαιτείται προκειμένου να διαχειριστεί μια πρωτοφανή κρίση. Την Εκκοτογέβρη και το 2009, ο κ. Βενιζέλος, τον ακούσατε τώρα, ο ασίς μας έλεγε ότι λόγω του αποτελέσματος που είχε φέρει το Ταπασό πρέπει να γίνουν αμέσως εκλογές, ενώ τώρα του ακούμε να μιλάνε για δεδηλωμένοι. Μας κοροϊδεύουν, ναι. Ε, προφανώς μας κοροϊδεύουν, ναι. Δεν χρειάζεται πολύ, πολύ φιλοσοφία, γνώση φιλοσοφίας για να το διαπιστώσει κανείς αυτό. Άλλωστε, αυτή είναι η μόνιμη σταθερά η επωδός στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να μην αισθάνονται ότι δεσμεύονται ούτε από το λόγο, ούτε από τις πράξεις. Να μπορούν σήμερα δηλαδή να λένε άλλα και αύριο άλλα, όσοι αν δεν συνέβη τίποτε. Ξέρετε, ε, εάν θέλουμε να δούμε γιατί ο κύριος Βενιζέλος και ο όποιος κύριος Βενιζέλος ε, λειτουργεί έτσι, πρέπει να έχουμε κατά νου ένα πράγμα, ότι το πολιτικό σύστημα όχι μόνο τους επιτρέπει, αλλά τους επιβάλλει να εξαπατούν την κοινωνία. Τους κατοχυρώνει νομικά, τους λέει ότι μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε σήμερα και αύριο να το αναιρείτε χωρίς συνέπειες. Αυτό δηλαδή που στην καθημερινή ζωή είναι ε, μέρος του νομικού πολιτισμού, όποιος εξαπατά εκ προθέσεως των άλλων και τον βλάπτη να ε, τιμωρείται ε, γιατί θεωρείται παρεκκλίνουσα συμπεριφορά από τα, πολι... από τα ήθη του πολιτισμού ε, στην πολιτική ε, δεν, υπάρχει. δεν υπάρχει διότι η πολιτική είναι συγκροτημένη κατά το παλαιό καθεστώς της μοναρχικής απολυταρχία της Ευρώπης ε, ο κάθε πολιτικός και ο κάθε πρωθυπουργός ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ένας Λουδοβίκος. Ένας απολυταρχικός μονάρχης, εδώ βεβαίως με περιορισμένη θητεία θεσμικά, αλλά ως προς την πολιτική ζωή που αναπαράγουν τα κόμματα εισόβιος, ο οποίος μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει και να είναι υπεράνω του νόμου. Αυτός είναι ο νόμος. Δεν υπόκειται στον νόμο. Ο κύριος Βεντζέ λοιπόν αισθάνε το ότι μπορεί να λέει άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Και ο συνταγματολόγο ξέρει πολύ καλά ότι αυτό επιβάλλει το σύνταγμα. Το θέμα είναι ένα μεσυχολείται ότι δεν ξέρω πολλά χρόνια, γιατί δεν έχει βάλει ότι είναι έξω άνθρωπο, αλλά όλα αυτά τα οποία πούμε κύριε κατηγικά τα τελευταία χρόνια και το κύριο Γενό, δεν είναι προσωπικά μου δίνω την επίδοση ότι είναι ήθεταν καλό ο συνταματό ή ξέχασε του συγγραφεια του ή επίπεδο Λόγω της κατασκευή του μυαλού του. Κοιτάξτε... Είναι τρελά πράγματα, ακούστε με. Είναι εφιέστατος, αλλά με μία υποσημείωση. Ε, είναι ανήκει στον πολιτικό πολιτισμό και στον επιστημονικό πολιτισμό που θεωρεί ότι ε, δεν τον δεσμεύει η, επιστημονική, η ορθή επιστημονική άποψη. Ε, μπορεί να μπει οποιαδήποτε διαστρέβλωση του επιστημονικού επιχειρήματος στην υπηρεσία της πολιτικής σκοπιμότητας. Ε, επομένως, είναι, όπως θα λέγανε και οι αρχαίοι μας, ε, είναι ικανός και για τα καλύτερα, αλλά και για τα χειρότερα. Εν προκειμένου, επειδή είναι και σε μια σχετική απόγνωση, δεν είναι βέβαια αυτό το κίνητρο που τον οδηγεί εκεί, θα, έτσι και αλλιώ έτσι θα λειτουργούσε, αλλά τώρα αναγκάζεται να είναι... Ε, διαρκώς ανακόλουθος με τον εαυτό του με την ίδια τη συνταγματική τάξη που εν πολλοίς αυτός δημιούργησε ακριβώς διότι προσπαθεί και να διασωθεί η πολιτική σκοπιμότητα είναι η υπέρτατη αξία του συνταγματολόγου που λέγεται Βενιζέλος ε, γι' αυτό το λόγο βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι προσπαθεί να αναδείξει το φαινόμενο Χρυσή Αυγή ως αυτοτελές αυτοφιές που οφείλεται στον αυταρχικό χαρακτήρα και ενδεχομένως καταβολές τη κυλονιάς, κοινωνία, γιατί διότι εάν αποδεχθούμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι το απόστημα ενός καρκινόματος στο οποίο συνέβαλε καθοριστικά το Πασό και βεβαίως ο κύριος Βενιζέλος τότε θα πρέπει να του αναζητηθούν ευθύνες πρέπει δηλαδή να τεθεί το ερώτημα πόσοι έχουν τιμωρηθεί για αυτό το παρελθόν που κατέστρεψε τη χώρα και που δείχνει ακριβώς ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια ότι δηλαδή συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο και σήμερα εάν λοιπόν βλέπετε την ανακολουθία αλλά και τη συνέπεια της πολιτικής σκοπιμότητας εάν τεθεί το ζήτημα με τους όρους της πραγματικότητας που θα όφιλε μια συνταγματική και πολιτική τάξη να θέσει τότε θα έπρεπε να συνομολογήσουμε ότι εν συνειδήσει λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα ΠΑΣΟΚ και όσοι εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις γιατί η κλωνοποίηση που παρήγαγε ο Ανδρέας είναι γενικότερη και έχει συμπεριλάβει σχεδόν όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ε, πρέπει να διερωτηθεί λοιπόν κανείς σε αυτό το πλαίσιο ε, τι ακριβώς πρέπει να γίνει με ένα εγκληματικό συνδικάτο το οποίο παράγει και άλλα συνδικάτα εγκληματικά. Στη συνέχεια άλλου τύπου. Κύριε Καθηγητά, με χαρακτηρίζεται το τον κύριο Γενιζέδο Εφιέστατο. Θεωρείτε Εφιέστατο ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά της χώρας, η οποία έχει, έχει καταλήξει να είναι τελώς αναξιόπιστη, να μην την υπολογίζει κανείς. Θεωρείτε Εφιέστατος ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει προλαβαίνοντας συνεχώς τον Πρωθυπουργό και αναλύει τις εξελίξεις υποκαθιστώντας τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τρέχει να του πει όχι επειδή θέλει να είναι Πρωθυπουργός. Διότι ευφυέστατος ένας άνθρωπος που ηγείται ενός κόμματος το οποίο είχε κάτω από 48% τις περασμένες φορές πήρε 12-14, τώρα το πήγε στα 8 και πανηγυρίζει. Ε, ε, ε, αυτός πανηγυρίζει. Διότι ευφυέστατος αυτός ο άνθρωπος που εξαφάνισε το πασόφ, αυτός που εξαφάνισε την οικονομία, αυτός που είπε το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύμα δεν φορολογείται και συνεχεία το φορολόγησε, αυτός που κοστολόγησε την ελληνική κυρίωση σε ένα τρισεκατομμύριο και σήμερα οι Έλληνες χαρίζονται σπίτια τους και δεν βρίσκουν ούτε τζάπ είναι ευφυής αυτός είναι επικίνδυνος. Τον περιγράψατε ακριβώς, όπως σας τον είπαμε μια φράση επικαλούμενος τους αρχαίους. Είναι ευφυής αλλά για τα κακά. Έχει οδηγήσει τη σκέψη του και τις προθέσεις του σε μια κατεύθυνση η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Θα μπορούσε κάλλιστα να παραγάγει έργο ε, για το καλό της κοινωνίας και δυστυχώς κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ε, αυτό δεν ανέρει Αντιθέτως Ένας που δεν είναι ευθυής δεν μπορεί να προκαλέσει Μεγάλα κακά, μεγάλα δεινά σε μια χώρα Ένας που είναι ευθυής Μπορεί να προκαλέσει Οι ιδιοφθείες κάνουν τις μεγάλες γενιές Δεν πέφτε μου κάτι κύριε ο Κύριε που πάτα είναι μεγάλη χαρά μας Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα να σας ακούμε Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για πολιτικό Και νομικό πολιτισμό Όταν από πλευρός νομικού πολιτισμού πάρει στον Άριο Πάγο το Υπουργείο και απορρίπτει το, το, το έκτημα του Άριου Πάγου, οπότε πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση. Δεν οργανιάζουν αστυνόμους δεν υπάρχει τροχεία είναι αδύπαρτη την αστυνομία την βλέπουμε μόνο εμπεδημένη με βαρύ οξοπλημό να προστατεύει το σύστημα είναι η δημοκρατία αυτή και είναι η δημοκρατία την οποία μας συνεφανίζουν έτσι γιατί δεν κάνουν διαφορετικά επειδή τους υποβάλλουν οι πατρόνες τους ε, ακούστε πρώτα πρώτα ε, ακόμα είναι και η Ήβρης προς ε, την επιστήμη και τον πολιτισμό να αναφέρουμε τη λέξη δημοκρατία για να ορίσουμε το σημερινό πολιτικό σύστημα. Ε, το ότι το κάνουν οι ιδεολόγοι της νεωτερικότητας το κάνουν διότι ντρέπονται να συνομολογήσουν ότι το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι μία όχι απλώς ολιγαρχία αλλά μία αυστηρά εξουσιαστική ολιγαρχία. Δηλαδή, ό,τι πιο βάρβαρο στον ε, ανθρωποκεντρικό πολιτισμό έχει να επιδείξει η ιστορία της ανθρωπότητας. Ε, είναι ένα κράτος το οποίο λειτουργεί ως δυνάστης επί της κοινωνίας. Η κοινωνία είναι εχθρός. Αν θα είχε ελάχιστη νομιμοποίηση αυτό το σύστημα, εννοώ δημοκρατική νομιμοποίηση, θα έπρεπε να μην έρχεται σε αντίθεση η πολιτική που ασκείται με το δημόσιο με το κοινό αίσθημα με την βούληση της κοινωνίας λειτουργούν ως δυνάστες επί της κοινωνίας δηλαδή με τη δικαιολογία της κρίσης εγώ μόνο κρίση δεν βλέπω ε, και εσείς το ίδιο σύμφωνα με αυτά που ακούμε πριν τις εκλογές και μετά ε, πριν τις εκλογές και μετά κύριε Καθηγητά, ακούμε μοίρασμα διαφόρων ε, ή μάλλον την επίλυση διαφόρων των κρεμοντήτων παραπείχθηκε και έχουμε τις εκατομμύρες στα κανία μας Κοιτάξτε, υπάρχει, φύγει, νομοτεί, νομοτεί, νομοτεί, νομοτεί, νομοτεί, νομοτεί. υπάρχει μία ακριβώς ε, δεν είναι κρίση η μαλλον την επιλυση διαφορων των κρεμοντητων παραπειχθηκε και εχουμε τις εκατομμύρια στα έχει να κάνει με αυτό που συνέβη παραδείγματος χάρη το 1929 ή άλλες περίοδους είναι κρίση που πάει μπροστά από τα γεγονότα είναι μετάβαση σε άλλη εποχή ε, και βλέπουμε ακριβώς ότι Συμβαίνει τώρα με την Ελλάδα και με τις άλλες χώρες αλλά εδώ επειδή είναι πειραματόζο ε, Ό,τι συμβαίνει σε αυτές τις εποχές Δηλαδή έχει επιπέσει επί της κοινωνίας Λεηλατικό το τρόπο ε, η διεθνής των αγορών Η γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη η οποία χρησιμοποιεί και θεσμοθετεί Την ε, διεθνή ολιγαρχία των αγορών για να ηγεμονεύει η ίδια και βεβαίως η ελληνική κομματοκρατία με τους συγκατανευσυφάγους της, όλους αυτούς που συνοστίζονται στο κράτος για να νέμονται το κοινωνικό αγαθό, προκειμένου να αντλήσουν το μεγαλύτερο δυνατό των ωφελημάτων από την κοινωνία. Να τη λαηλατίσουν. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μία... Μια τυπική περίπτωση λαϊλασίας του δημοσίου αγαθού. Κύριε Καθηγητά, υπάρχει μεγαλύτερο δούλευμα όπως όλοι στην καθημερινή μέρη, μεγαλύτερο σεβασμός σε έναν δυστυχισμένο μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, όπως είναι το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο αφού το διαφημίσανε με το πιο εσχρό τρόπο, με το πιο εκδικαστικό τρόπο, απότομα εμφανίζεται, ότι ένα μεγάλο κομμάτι του μερίσματος δεν έχει δοθεί, επικαλούμενη διάφορες δικαιολογίες, με αποτέλεσμα να η ημερομηνία καταβολής για να έχουν δώσει τουλάχιστον 25-30% μπορεί να δώσουν τα υπόλοιπα σε ένα μεγάλο μέρος ελληνικού που, ε, λαού που ήρθιζε. Μια στιγμούλα, γιατί εδώ τα πράγματα έχουν μπερδευτεί. Το κοινωνικό μέρισμα είναι η άλλη εκδοχή της πελατειακής σχέσης που δημιουργούν σήμερα οι κυβερνώντες. Εάν θέλανε να χρησιμοποιήσουν αυτό το λεγόμενο πλεόνασμα που δεν είναι πλεόνασμα για σωστούς σκοπούς θα έπρεπε να χρηματοδοτήσουν θέσεις εργασίας και επενδύσεις. Όχι να δημιουργούν πελάτες για να τους ευγνωμονούν. Το δεύτερο είναι ότι δεν γίνεται να θεωρηθεί καν πελατιακή σχέση αυτή με την έννοια που θέλουν να την παρουσιάσουν όταν έχουν λαιλατίσει την κοινωνία και έρχονται εκ των υστέρων από το της κοινωνίας να της δώσουν ένα κοκαλάκι. Περί αυτού πρόκειται. Ούτε κοκκάνακι. Λοιπόν, είναι δυνατόν να έχουν οδηγήσει στην εξαθλίωση μια ολόκληρη κοινωνία και ύστερα να έρχονται να δώσουν ε, μερικές δεκάρες στον καθέναν για να τους ευγνωμονούν. Αυτό είναι που χρειάζεται να δούμε, να το ερμηνεύσουμε δηλαδή όπως έχει και όπως θέλουν, όχι όπως θέλουν Έμε, να το παρουσιάσουν. Άρα είναι προεκλογικός αυτό πράγμα. Εξαγορά. Δηλαδή... Ναι, ε, Εξυφτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Θέλω να πω κάτι άλλο, μια που είπατε προηγουμένως για τις ειδήσεις. Πώς είναι έχουν... δυνατόν σήμερα να πούμε τον Πρωθυπουργό να μιλά για ανάκαμψη και για ανάπτυξη, πώς είναι δυνατόν να επενούν όχι τις ικανότητες του κυρίου Στουρνάρα, τον οποίο είναι το επιχειρηματίο, δεν είμαι δημοσιογράφος και γι' αυτό κάνω εξειδικευμένος δερτής, τον ξέρω, σας κάνει την κυβεκάρα. Επί 30 χρόνια ο άνθρωπος αυτός πληρώνεται από το δημόσιο, είναι κρατικ η Ελλάδα πέφτει έξω στις προβλέψεις που κάνουν, μετά την πρόθεση ότι το Ιωβέ είπε ότι από το 2012 θα αρχίσει η ανάκαμψη στην Ελλάδα και ότι η ύφεση θα σε, σε πάνω από το μηδέν, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε σε ανάπτυξη μόνο σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όταν σήμερα περιμένουν επενδύσεις μόνο από την Κίνα, το Κατάρ και διάφορους άλλους τέτοιους επενδυτές, βλέπετε εκείνα είναι τα πίνακα αυτά τα δισεκατομμύρια, και κανένας δεν αναφέρεται, κύριε Καθηγητά, στο επιχειρηματικό ελληνικό δ σε εξαιρετικές δύο μηχανίες που υπάρχουν και στιγμάζουν και στην αδιαφορία των τραπεζό να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δύο επειδή επειδή χρουστάται περίφηνα κόκκινα δάνεια και επειδή χρειάζονται ασφαλιστική ενημερότητα ε, ενώ γνωρίζω κάποια το καθέναν δεν μπορεί να χορηγηθεί. Λίπως λοιπόν, πρέπει να αλλάξει λίγο η ιστορία με αυτές τις, τις ασφαλιστικές ενημερότητες τις φορολογικές και να δώσουμε τη δυνατότητα να ξαναξεκινήσουμε την ελληνική μηχανική δημομηχανική ατμονηγανή. Εγώ δεν βέρω τι μένες εδώ, τι έλληνες βέρω. Οι Έλληνες αυτοδημίωνοι και οι επιχειρηματίες φτιάξαν τη Νέα Ελλάδα. Μα όπως βλέπετε, η, ο ελληνικός πλούτος, αυτή είναι και η έννοια του μνημονίου άλλωστε, στην οποία μας επέβαλαν, μας επέταξαν. Ο ελληνικός πλούτος καλείται να εξανεμιστεί, να αποδομηθεί η οικονομική ε, πραγματικότητα και να κινεζοποιηθεί η ελληνική κοινωνία για να αποτελέσει έναν χώρο προνομιακής επένδυσης παρασιτικών κεφαλαίων του κόσμου. Ε, εάν ήταν μια ε, εθνική, θα έλεγα, κοινή πολιτική, κοινού συμφέροντος που θα ακολουθούσαν, πρώτα-πρώτα δεν θα είχαν λεηλατίσει τη χώρα. Δεύτερον, θα είχαν ζητήσει ελαφρώς συγνώμη και όχι να συμπεριφέρονται ως σιδηρόφραχτοι οι οποίοι να εννοούν ότι δεν έχουν τίποτε να αλλάξουν και αντιθέτως να δείχνουν και το δάκτυλο απειλητικά στην κοινωνία που όταν αντιδράν αντιχαρακτηρίζουν και όχλο. Ε, προσέξτε, για να γίνουν επενδύσεις, το ξέρετε καλύτερα από μένα, χρειάζεται να υπάρξει το αντίστοιχο κλίμα. Οι επενδύσεις δεν γίνονται όχι επειδή δεν υπάρχει χρήμα, αλλά διότι δεν υπάρχει κλίμα. Και όταν λέω κλίμα, είναι αυτό το οποίο διαπράτεται ως έγκλημα στο μέσον της καταστροφής. Δηλαδή δεν έχουν ακόμη αλλάξει στοιχειοδός τους τρεις πυλώνες οι οποίοι οδήγησαν και συντηρούν την καταστροφή, που είναι το πολιτικό σύστημα, που εξακολουθεί να είναι άνομο και λειλατικό, που είναι η δημόσια διοίκηση που λειτουργεί για τον εαυτό της και για όλους τους παρατρεχάμενους της πολιτικής και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Ε, αν δεν αλλάξουν αυτοί οι τρεις πυλώνες για να ξαναμπεί η έννοια της επιχειρηματικότητας με τους θεσμικούς όρους που απαιτείται, και τους αξιακούς όρους που επιβάλλονται στην ε, καθημερινότητά μας δεν θα δούμε ανάκαμψη η οποία να μην συνδέεται με τη λεϊλασία και την σε βάθο μακρού χρόνου ε, καθυπόταξη και εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνία. Στην εκαπιδιότητα θα σας δώσω μια πληροφορία προς ενημέρωση θα τη σχολιάσουμε μετά αυτή. Ξέρετε ότι το εθνικό κτηματολόγιο έγινε στάση πληρωμών επειδή αφαιρέθηκαν 250 εκατομμύρια ευρώ για να χρησιμοποιηθεί το πρωτογενέ πλεώνασμα, γύρισα αυτή την ενημέρωση για να δει ο κόσμος ότι το πρωτογενέ πλεόνασμα ήταν η δημιουργική λογιστική. Η δημιουργική λογιστική σε είναι η χειρότερη απάντη και η χειρότερη κοροϊδία που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση για να δείξει καλή εικόνα προς τα έξω, ενώ στη ισχυροσία ασθενεί βαρύτατα. Θα σας κάνω μια ερώτηση, θέλω να μου δώσει μια απάντηση, μετά πάμε σε διαστημίσεις και θα επανέλθω. Για πες μου κάτι, δεν έπρεπε οι υποψηφιότητες για τους υποψηφίους ευρωβουλευτές να χρειάζονται ορισμένες προδιαγραφές, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές όπως ο Ζαγοράκης, καθαρίστρες όπως η Κούνεβα, τι πια είναι η Κέννη Κούνεβα, η Κούνεβα ήταν μια καθαρίστρια, ήταν της Λήξανδρικ Τριόλ γιατί έκανε συνδικαλισμό, της και ένα διαμέρισμα και από το κράτος και αυτόματα έγινε ικανή για να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας στο Ευρωκοινοβούλιο, ένας ποδοσφαιριστής ο ρωτάτε. Πώς θα βρίσεις το πρόβλημα στη γλώσσα στο εξωτερικό, λέει θα βρώ τον τρόπο. Όταν τραγουδιστέ, ε, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστέ, οποίοι έρχονται πρώτοι, δεν πρέπει να, να έχουμε προδιαγραφές για να επιλέγουμε τους κατάλληλους. Όλοι οι τηλεοπτικοί αστέρες, όσοι, προ... όσοι ήταν αναγνωρίσινοι, όλοι αυτοί πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν ικανότατοι, οι οποίοι δεν είναι οικοσοσεπλεκτούς, που θα μας εκπροσωπήσουν οι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να έχουμε τη γατζή εκπροσώπηση όταν πηγαίνουν οι εκλεκτοί και όχι οι καλήκοι, οι Γιατί αναφέρατε μόνο την Κούνεβα ή τον Ζαγοράκη και δεν αναφέρετε τον κύριο Καψί και πολλούς άλλους οι οποίοι ε, θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως κυπουροί, θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως κλητήρες, υπάλληλοι κάπου 19ο βαθμός. Ε, εδώ πέρα βάζουμε μια άλλο τελεία, πάνε σε διαφημίσεις, σας ξανακαλούμε για να ξεκινήσουμε του τους κυπουρούς. Παρακαλώ. Okay. Κυρίε και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσει και επανερχόμεθα για να κάνει και ορισμένες ερωτήσεις ο κύριος Ιακωβίνης ε, που είναι δίπλα μου. Είναι μεγάλη τιμή για την εκπομπή και για όλους εμάς να πούμε τον καθηγητή και πρώην πρόεδρο της ε, Πανδίους Χωρής, τον κύριο Κώτορ Γεωργή, είναι ε, πρίτανη της ε, Πανδίους Σχολής μια μεγάλη, πολύ μεγάλη προσωπικότητα, η οποία ενοχλεί με τις τοποθετήσεις και εμείς θα βγάλουμε εδώ τέτοιες τοποθετήσεις, τέτοιες προσωπικότητες για να μπορούμε να δίνουμε η πραγματική εικόνα της σημερινής Ελλάδας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και οι εκλογές που περάσανε, πάλι φάγκατε ένα ωραίο παραμύθι, το οποίο δεν το περίμενα από εσάς, παραμυθιαστήκατε ωραία, με το κίνδυνο, ή εμείς, ή θα τράπεζες οι τράπεζες. Ποιες τράπεζες, κλείσουνε? Ποιες τράπεζες θα κλείσουνε, κορόιδα. Ποιος θα την κλείσει την τράπεζα, ο Σαμαράς, το Σαμαντήφι του Αλέτα να πάει ρωτάει τη Μέρκελ. Ποιος θα... ποιος θα στεματίσει να, να φέρνει τα ο Βενιζένος. Ο άμα θέλει ως καρή Για το πούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Αν ποτή. Όχι βέβαια και λέει την ιστορία της ζωής του. Διαφωνείς και επιστρέφουμε. Συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι τη συζήτησή μας στην με τον καθηγητή ο οποίος μας έπαινε την τιμή να πω μορισμένα πράγματα, τα οποία είναι λίγο έτσι, έχουν την κόψη του ξηραφιού, αλλά μας μας αρέσει να κόβουμε το σκληρό δάρμα των ανέσυντων πολιτικών μας, μας και λίγο ελληνικό αίμα από μέσα και θυμηθούν ότι υπάρχει και πατρίδα εκτός από τη Γερμανία. Συνεχίζουμε κύριε Κόντρο Γιώργη. Και πιστεύω λίγο, τι γίνεται με τσίποψη φίλας στην Αγροβουλία, ο κύριος καψής, και δημιουργεί και ο κύριο Κασή Τι πήρε η θέση του για να κάνει την ΕΡη. Την Ελλάδα μπορείτε, μπορείτε να την κάνει και ένα από το Γυμνασου ακόμα ξανατύει του ήδη. Κοιτάξτε, ε, το τι πρόσωπα επιλέγει μια κυβέρνηση για να ασκήσει πολιτική ε, αποτελεί τον το αποδεικτικό γνώρισμα του τι θέλει να κάνει. Ε, αφού κατέσταν. Το μείζον στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού που είναι η ΕΡΤ, ε, μας δηλώνουν ότι με τα παλαιά υλικά θα ανασυγκροτήσουν ένα ομοίωμα, μια σκιά της ΕΡΤ και επομένως για να συγκροτηθεί η σκιά της ΕΡΤ θα έπρεπε να είναι τα ανάλογα πρόσωπα. Και, και να τον κύριο Κάτσικη, παντού ε, και δηλαδή. ρούδινα. Οι διαδρομές του είναι γνωστές και οι ευθύνες. δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλω, αν, θέλε, αν ε, έχετε την καλοσύνη, στην επισήμανση που θέσατε γενικότερα, γιατί δεν είναι προσωπικό, ε, ως προ τα προσόντα αυτών οι οποίοι ασκούν πολιτική εξουσία. Κύριε Κακοτογιώδη, εγώ την δεν την γνωρίζω. Και οπωσδήποτε δεν είναι προσωπικό. Αλλά επειδή δηλαδή η δασκαλία και η εξέλιξη έχουν χτυπηθεί όλοι, αμέσω απο, αποκτά την αναγνωρισιμότητα σε αυτό το ασθενέ κράτος. Δεν είναι μόνο, που... κύριε, κύριε Παπαζαφιλίου, δεν είναι μόνο η κυρία Κούνευα. Είναι ο ίδιο ο Πρωθυπουργός είναι όλοι εκείνοι που ασκούν πολιτική εξουσία. Ε, κοιτάξτε, εάν θα ζούσαμε σε δημοκρατία, θα έπρεπε όλοι αυτοί και όλοι εμείς να μετέχουμε, διότι το αποτέλεσμα αυτής της συλλογική συμμετοχής στη λήψη των αποφάσεων θα ήταν ένα αποτέλεσμα σοφό. Θα ήταν όχι το άθροισμα των μειονεξιών που έχει ο κάθε ε, ένας πολίτης αλλά ένα άλλο αποτέλεσμα που θα έβγαινε ως καταστάλαγμα σοφίας των Πολών. Αλλά προσε, Λάδος, προσέξτε, προσέξτε λίγο. Ξέρετε προσ... λίγο, επειδή έχω και πολύ χρόνο τον λάθος, ξεκινάει κορφή. Λάδει, και ξέρω να το κορφί. Όχι. Όχι, προσέξτε... δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργό, ο Υπουργό, ο Βουλευτή κατέχει μονοσήμαντα την εξουσία, έχει καθορίζει τις τύχες ενός ολόκληρου λαού. Yeah. Δεν μπορεί να είναι σε ένα ολιγαρχικό σύστημα αυτού του είδους ε, πολιτικός κάποιος ο οποίος δεν έχει γνώση της πολιτικής, δεν έχει τα προσόντα, δεν μπορεί να είναι ο καθένας που ενδεχομένως ως ταβερνιάρης, ως ποδοσφαιριστής, ως συνδικαλιστής, ως αγρότης έχει πάει καλά. Είναι άλλου τύπου η ευθύνη την οποία έχει κάποιος που κατέχει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την ευθύνη μιας ολόκληρης χώρας, ενός ολόκληρου λαού. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ευθύνη, άρα είναι πολύ περισσότερα υψηλότερα τα προσόντα. Τα θηκά, το φασίλω, έχουν το ισοπεδώσει αυτό το... το απατήτης, χρόνο, να Παρακαλώ. Σας... να σας απαντήσει γιατί πράγματα και ο κύριος Ιαποβίδης. Πρώτον, να μου στείλω πολλά μηνύματα να σας ρωτήσω τι γίνεται με το κατοϊκό δάγκο, γιατί μας δουλεύει η κυβέρνηση και δεν παίρνει ευθεία θέση. Αν, είναι, αν έχει εθνική βιβλία να μας το πει. Αυτό το έλεγα. Όχι, έχει, εθν... έχει προσωπικές εξαρτήσεις και απουσία πατριωτισμού. Απουσία μα, δηλαδή... «Επιθόν η... είναι ότι το εθνικό συμφέρον εξαρτάται από τις προσωπικές εξαρτήσεις... ...ε βεβαίω, μα γι' αυτό, αυτό δεν είπα πριν. Όχι, δεν θα καταδικάσεις τις προσωπικές εξαρτήσεις. Ακούστε με, ένα πρωθυπουργό, ένα υπουργό μπορεί να σέρνει πολλούς και πίσω του. Όταν λοιπόν μπορεί εύκολα να εξαγοραστεί και αν εξαγοραστεί εξαγοράζεται όλη η χώρα, να εκβιαστεί και αν εκβιαστεί εκβιάζεται όλη η χώρα και αν είναι υποτελής διανοητικά ή ιδεολογικά όπως είναι ολόκληρη η πολιτική τάξη ιστορικά διότι αυτό το σύστημα μόνο τέτοιους παράγει, δεν έχουν άμεση συνδεσιμότητα με το κοινωνικό συλλογικό. Μα ότι θα μισέλε του είναι ικανή για όλα και κυρίως να δίνουν να εχωρού τη χώρα για να πάρουν από κοινοποίηση. Με ναι, πέστε μου λίγο αυτή η ιστορία με αυτό το ΤΕΠ, αυτή την ιστορία στη φράζη και δεύτερο με το ουράδιο Τόξο στη Φλόρινα. Δύο προδοτικέ ιστορίε, ειδικά το ουράδιο Τόξο, εκπρωσωποίται από πρωτότε, οι οποίοι μιλάμε σπαστά ελληνικά, έχουν γενικά ονόματα, τους δώσαμε δηλατικό χρόνο στο κραντικό κανάλι γιατί κατέβηκαν σαν ευρωπαϊκά υποψήφιο ακόμα για το ευρωβούλιο και το ΤΕΤ το οποίο σ' στη δάκη. Γιατί ρόλο παίζει η ΕΕ, οι υπηρεσίες μας, τα μυστικά κοδείες του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία αντί να τα δίνονται για το εθνικό συμφέροντα, τα, τα, τα μοιράζονται τις μη κυβερνητικές οργανώσεις... Δηλαδή, όνειρος φορές είμαστε τρελοί σε αυτή τη χώρα ή έχουμε μέσα στο αίμα μας το αίσθητο της ποδοσίας τόσο ανεπτυγμένο που δεν μπορούμε να το καταπολεμήσουμε. Μην μιλάμε προ, προσωπι, ε, συλλογικά με το μας για να ενοχοποιήσουμε τους εαυτούς μας για αυτό που κάνουν οι πολιτικοί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ξέρετε που είπε... μας ακούνε αυτή τη στιγμή, οι δρόμοι μας ακούνε, τη γνωρίζω την ιστορία, παρακολουθούν ακόμα και τα τηλέφωνα μας, γι' αυτό το λέω κοψά, γιατί άμα αρχίσω προσωπικούς χαρακτηρισμούς, θα είμαι, είμαι πολύ ακραίος, είμαι τρελαμένος. Ειδικά με τον Τέκτη του Ουράνιου Τόξο, εδώ στη Μακεδονία, είμαστε τρελαμένοι, γιατί ζούμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έρχονται πούλμονα από την Τουρκία δεκάτες εκατοτάτες πουλμα για ψηφίσουν την καθηγητά. Κύριε Παπαζαφηρίου, προσέξτε λίγο. Οι, οι ευθύνες για τα μειονωτικά είναι πολύ πιο μεγάλες από τις ευθύνες της ΕΗΠ. Ε, διερωτηθείτε γιατί τόσα χρόνια, δεκαετίες έχουν συστηματικά εκτουρκίσει την μειονότητα της Στράκης, τη μουσουλμανική. Μη εφαρμόζοντας καν την της Λοζάνης. Διερωτηθείτε γιατί δεν φρόντισαν να αναδείξουν οι γεσίες οι οποίες μουσουλμανικές ή άλλες γεσίες οι οποίες να είναι συνδεδεμένες με τον ελληνικό κορμό αυτής της κοινωνίας. Ε, δεν είναι πολύ, δεν είναι θέμα μόνον ειπ, δηλαδή τι ρόλο παίζουν οι ευθύνες έχουν να κάνουν το είπατε με την Λαιλασία ή μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επομένως, επομένως, στην πλειονότητα τους. Για, πρόβλημα, για, πρόβλημα, για πρόβλημα, Εάν εάν συνεχίσουν επομένως, έτσι. Πανίστε. Εάν συνεχίσουν έτσι θα σας πω επομένως, μόνο ότι Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ακόμα πιο σοβαρό. Κοιτάξτε το ε, ε, στη δεκαετία Πλέον, πλέον, πάνω, πάνω νερό. Τη δεκαετία του 80, κύριε Παπαζαφηρίου, είχα μιλήσει ε, με τον τότε Υπουργό ε, και Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών και μάλιστα με την παρουσία πρέσβη και πολύ μεγάλης δυτικής χώρας, ο οποίος ήταν, αγαπούσε πολύ την Ελλάδα, για την προοπτική τη εγκατάσταση εκεί αντί να του δίνουμε βορρά στην παραοικονομία 85.000 ποντίων από τον Κάφκασο που ήθελαν αγωνιωδώς να έρθουν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Γιατί, δεν γιατί το υπονόμευσαν οι ίδιοι οι πολιτικοί. Ά, άρα η πολιτική μα είναι η όλων, όλων των πολιτικών δυνάμεων. Υπόψη, έτσι. Και, και γι' αυτό δεν ανοίγει, δεν ανοίγει η δίστα να Γιατί ό, αυτοί οι υπονομευστέ που δηλώνουν στις φορολογικές δηλώσεις εδώ ότι έχουν 10.000 και τέτοις και τέτοις χιλιάδες καταφέντες, βλέπεις τη δήλωση που κάνουνε, δίνουν κεφαλιά στον τοβάρι. Το κράτος... Το, το κράτος Τι είναι... Νομιλίγουμε, και αποτυχώς έχει φύλλα κάτω στην... Που την έξει, στη και 14 κίνητα, και επειδή παλιός και τα γνωρίζουμε, δεν σε ποτρίβια, και σύντας, ισχύει για όλους ξέρετε. Κάποτε είχα ζητήσει επί κυβερνήσεως συνήτη να μου δώσουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσω μία έρευνα για την μετακίνηση του πολιτικού προσωπικού που κατοικούσε... Μας κάνει τη ζωή δύσκολη κύριε Καθηγητέρα. Γιατί το κάμα διακομματική... Ναι, μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Δηλαδή ενώ το κράτος μας καθυγρίζει και μας εκβιάζει μονήμως χωρίς να έχει πρόβλημα οι συντελεστές υποχών προσπαθούν να πούνε και μην <μήνω> το ανήχει, δε το θυμίζει επιχείρηση που, προσδο... που προσδοκά έσοδα. Όχι, <μήνω ειδίτες> είναι, είναι ο, ο, ο τοπάρχης των ε, όλων των ανομιών του πολιτικού προσωπικού και των μεδιαρχών. <μήνω ειδίτε> Με συγχωρείτε. Να <μήνω> βάζουμε <ειδίτε> μία άνω τελεία σας, ε, και δίνω τον λόγο στον κύριο Ιαπορτήρη. Θα ήθελα να είστε λίγο γρήγορος γιατί έχουμε μόνο 5-6 λεφτά στη διάθεσή μας. Και βεβαίω είναι τιμή μας και θέλω να υποσχεθείτε ότι θα γίνετε συνεργάτη τη Επομή και τα λένε συχνά και πυκνά. Όσο μπορώ, σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Όρθωνα. Ναι, κύριε Καθηγητά, εγώ απλώ ήθελα να ρωτήσω τώρα και με, με μια εβδομάδα απόσταση από τι εκλογέ και με πιο συγχρηνία. Ε, Προηγουμένω αναφερθήκατε στο, στο... καθιστώ πολιτικό σύστημα και το χαρακτηρίζονται από την Ολιγαρχία. Η, η Ολιγαρχία και οι εκλογέ πώ συνδέονται αυτά, θα τα ήθελα να, να, να θα και ο ναι, προσέξτε, οι εκλογές ε, δεν έχουν να κάνουν με το είδο του πολιτικού συστήματος. Οι εκλογές έχουν να κάνουν με την νομιμοποίηση του πολιτικού προσωπικού που θα διαχειρίζεται το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα είναι συγκροτημένο ως ολιγαρχία διότι το κατέχει ένα ολιγάριθμο πολιτικό προσωπικό το οποίο τίθεται επικεφαλής του κράτους. Και μάλιστα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Ε, αυτός ορίζει τους υπουργούς, αυτός ορίζει τους υποψήφιους βουλευτές, αυτός ασκεί την νομοθετική λειτουργία, αυτός όλα. Ε, εννοείται βεβαίως ότι αντίστοιχα πράγματα εφαρμόζονται και στα κόμματα, τα υπόλοιπα που δεν είναι στην κυβέρνηση. Α, τι θέλω να πω με αυτό, ότι... Όταν μιλάμε για εκλογές πρέπει να αναφερόμαστε και να ψάχνουμε να δούμε το περιεχόμενο της ψήφου. Τι κάνει η ψήφος μας θα επιλέξει ανάμεσα στους μονομάχους, δηλαδή στα 4-5 κόμματα, το πολιτικό προσωπικό που αυτοί καθορίζουν, οι μηχανισμοί, εάν θα μας κυβερνήσει δηλαδή ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Τσίπρας, η Παπαρίγα ή ποιο, ο Κουτσούμπας, έτσι, με άλλα λόγια... Ε, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να επιλέξουμε δυνάστη. Δεν κυβερνάμε. Δεν έχει αποφασιστική ικανότητα η ψήφος μας περιεχόμενο. Δεν να γίνει αυτό λοιπόν, φύρε, Με το να αλλάξει το πολιτικό σύστημα ή να γίνει αντιπροσωπευτικό, που σημαίνει η κοινωνία να γίνει δήμος, με άλλα λόγια η βούληση της κοινωνίας να συνεκτιμάται και να αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, ή να γίνει δημοκρατία που δεν είναι του παρόντος και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνία. Θα είναι και είναι καθηγητά να αλλάξει το πολιτικό σύστημα όταν το πολιτικό σύστημα σήμερα έχει ρίζες οι οποίες δεν ξεριζώνονται με τίποτε επειδή είχε γίνει επάγγελμα πολιτική, Όταν κανένας πολιτικός δεν πηγαίνει στο σκάνι τη δικαιοσύνης. Όταν ο κύριος Μόκος ή κάποιος άλλος οδηγεί και απορτάζει ένα εξωτερικό σύστημα πάλι στην δικαιοσύνη και που είναι. Αυτό μας είπε, το κάνουμε, η δικαιοσύνη του είπε ο Υπουργός με το νόμο Περεχθήνης Υπουργός. Κιέμπα ακούστε, δεν, δεν είναι μόνον οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί δεν θα δώσουν ποτέ αντιπροσώπευση. Είτε, εγώ, εγώ γιατί δεν είμαι. Εγώ είτε παρακαλούσα να, να, να συμπράξω με κάποιο κόμμα και ούτε να τους δω θέλω. Ναι, αν, αν ναι. συμπράτατε θα κάνατε ό,τι κάνουν και αυτοί. Ε... Άλλο είναι το θέμα, ότι δεν αλλάζει το πολιτικό σύστημα γιατί δεν το ζητάει η κοινωνία. Δεν είναι στις, στα αιτήματα της κοινωνίας... Πώς θα το ζητήσει η κοινωνία με, με το να ξεσηκωθεί? Με συγχωρείτε, όταν η κοινωνία πηγαίνει, ο καθένας από εμάς πηγαίνει στον πολιτικό για να το ζητήσει ρουσφέτη ή, ή διαπληκτίζεται και διαγωνίζεται για το αν θα βγει το ένα κόμμα ή το άλλο σημαίνει ότι δεν βάζει το ερώτημα γιατί εσείς και όχι εμείς. Γιατί η βούλησή μας, η επιθυμία μας να μην έχει θεσμική βάση, να έχει υποχρεωτικότητα. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Ε, και έτσι, ναι, γιατί για να γίνει πρέπει να αλλάξουμε... Άρα χρόνο. λοιπόν δεν είμαστε στην εποχή που θα αλλάξει και γι' αυτό θα πηγαίνουμε όλο ένα και περισσότερο βαθιά είναι στο χάος. Και, και στο τέλο θα δημιουργήσουμε και τα μακρά τύχη γύρω από την Αθήνα για να λέμε η Αθήνα, δηλαδή το ελληνικό κράτος. Γιατί μόνο η Αθήνα ενδιαφέρεται για την Αθήνα, μόνο για την Αθήνα ενδιαφερόταν όλοι. Όχι, όχι, δεν ενδιαφέρονται για την Αθήνα. Είναι, για την πάρτη του ενδιαφέρονται. Ο, ο, ο, ο διοικητικός δεν ενδιαφέρονται για την Αθήνα όπως δεν ενδιαφέρονται και για τη Θεσσαλονίκη ούτε για ένα μικρό χωριό. Μπορείτε ενδιαφέρονται να... για τον εαυτό τους και μόνον. Για... Ε, μια τελευταία ερώτηση σου κάνει, κύριε Γιακολίνους. Παρακαλώ. Ε, ακούμε τελευταία κύριε καθηγητά, άρχισε υπερλόγως για αλλαγή του κοινωνικού νόμου. Αυτή που κάναν τον το πόνος των το 50 ευρώ, τώρα επειδή βλέπεις δεν τους υπέφεραν, να το πάρουν και άλλο πράγμα. να μου πείτε... Ε, συνταγματικά γιατί είναι αυτή την εντύπωση αλλά τελικά έρθαμε αλλά να μπορεί να από την επόμενη όχι βέβαια αλλά δεν είναι αυτό το θέμα το θέμα είναι που πρέπει να μας απασχολεί εάν μπορεί ο κάθε ένας να παραβιάζει το Σύνταγμα το δικό του Σύνταγμα έτσι, για να φτιάχνει καταβούλησης ...και να μαγειρεύει το εκλογικό αποτέλεσμα, διότι προηγουμένως με ρωτήσατε για τις εκλογές. Εγώ θα σας απαντήσω ότι οι εκλογές είναι εντελώς φαλκιδευμένες εκ των προτέρων. Πρώτα-πρώτα, δεν σας αναγνωρίζει το δικαίωμα να είστε απέναντι στο σύστημα. Ή θα ψηφίσετε τον έναν ή τον άλλον ή τον τρίτον. Συμπωσήνω εκλο... για εκλογές, γιατί δεν εφαρμόζουνε τόσες δισεκατομμύρια έχουν φάει, έχουν ξοδέψει, έχουν πάει στο εξωτερικό. Όλα τα δάνεια που δοθείτε για επενδύσεις στις τράπεζες έχουν εξαφανιστεί πώς να ελέγξει κανείς αν γίνανε οι επενδύσεις. Αυτοί στείλαν άλλωστε το, την ωραία διακίνηση μαύρου χρήματος μέσω των δανείων στο εξωτερικό. Γιατί δεν εφαρμόζονται το σύστημα της μηχανογράφησης ούτως ώστε κάθε Έλληνας όπου και να βρίσκεται να πηγαίνει να ψηφίσει σε ένα κομπιούτερ κάπου που θα το υποδείξουν όπως στο εξωτερικό και να Γιατί δεν πρέπει να είσαι στην πόλη που είναι το δικαίωμά σου και να μην λειτουργεί με τη λογική του άμ ε, κοιτάξτε θα σας ρωτήσω πιο απλά να έρθουμε στο προηγούμενο γιατί δεν δίνουν το δικαίωμα δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα της κοινωνίας να έχει άποψη για τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνουν Έτσι. Είναι πολύ εύκολο σήμερα να αντλήσουμε τη βούληση της κοινωνίας να ξέρουμε τι θέλει και να εναρμονιστούμε με αυτήν διότι αυτό από το οποίο πάσχει σήμερα η χώρα είναι ότι η πολιτική δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνία Θέλω μια τέτοια Με τέτοια τη φοράτηση έρχεται ένα μήνυμα από τα πολλά μήνυματα τα οποία σα δίνουν σε χαρτί αυτά, ξέρω δεν σας αρέσουν. Θα σας αναφερθώ yeah, yeah. ένα μήνυμα το οποίο ήλθε μάλιστα και στα εκλέγκα είναι από το εξωτερικό σίγουρα. Η ψήφος στη Χρυσία Αρχή ο Τώρα αυτό είναι λάθος επιλογή, τελικά. Η ψήφος στη Χρυσή Αργή είναι λάθος επιλογή, παρόλο που μπορώ να κατανοήσω την ψήφο η οποία περιέχει το στοιχεί τη Αγανάκτηση και όχι τη υιοθέτηση μια. Ε, ιδεολογίας που αντιπροσωπεύει ή θέλει να αντιπροσωπεύει η Χρυσή Αυγή ε, ε, αφ... πιστεύω, το σωστό θα ήταν Εγώ δεν, πιστεύω, δεν ο... μπορεί να υπάρξει νεοναζισμός για ένα πολύ απλό λόγο ο... ότι πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω. ο ναζισμός ο υπήρξε σε μια ορισμένη ιστορική περίοδο και έχει να κάνει με τη μετάβαση του ιδίου της Γερμανία που έχει μικρή σχέση ακόμη με την Ευρώπη, με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό από την θεοδυναρχία, από τη δεσποτεία στην νεότερη εποχή. Μία, μία απάντηση. Η, η σωστή διαχείριση είναι η αντίθεση στο πολιτικό σύστημα και στο κομματικό σύστημα που το έχει ενσαρκώσει. Δεν είναι... ...κομμάτα τα οποία αποδεδειγμένα το 1944 και μετά κατέφθασαν την Ελλάδα επειδή μόνο αυτά κυβέρνησαν και έρχονται τώρα με ένα φράσο στο οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Ούτε ακόμα και από τους ανωτάτου, επειδή του παγκοσμίω, είναι δυνατόν να έρχονται αυτοί και να λένε με την Ελλάδα όταν αυτή την και μάλιστα από αυτούς έχουν συντελέσει το στην καταστροφή της χώρας και εξακολουθούν να σήμερα σημαντικά πόστα. Το πρόβλημα είναι άλλο ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μπει ακόμα στη φυλακή και δεν θα μπουν ευσυχώς. Άρα δεν θα, δεν θα διδαχθούν οι επόμενοι πολιτικοί για να διότι θα έπρεπε να έχουν μπει στη φυλακή τουλάχιστον οι νησοί που χρημάτισαν υπουργοί και βουλευτές θα έλεγα που νομιμοποίησαν όλες αυτές τις αθλιότητες μέχρι σήμερα. Αλλά δυστυχώς είναι Λουδοβίκη, είναι απολυταρχικό το σύστημα, είναι υπεράνω του νόμου. Δεν, είναι, δεν εφαρμόζεται το κράτος δικαίου για αυτούς. Θα σε ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε Πρώτης καλά. Συνήθως συζητήσεις ματσίδες, πάντα είναι πολύ δεν αποκλείεται να το πούμε και το υπόμενο Σαββατοκύριακο γιατί έχουμε να, να, να ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μείνουν ε, νεπτέα δεν θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και, και, εγώ, και εγώ πολύ. Και μου, και εγώ, να είστε καλά. Καλά. καλά. Γεια σας.